Ο Δόν Ζουάν Γνωρίζετε τον ήρωα εκείνον Ο Μπάιρον τον άφησε θαρό εις το Λονδίνον Ακόμα είχε μυρωδιές το κάθε του μαντίλι. και ακόμα ευωδίαζαν τα ρόδινα του χείλη Από θερμά φιλήματα, ερώτων φλογερών Όσους απειλαύσε ποτέ στον πρώτον του καιρών. Αυτός λοιπόν που έκαμε παντού και πάντα κρότον, Κι αφήκε όπου πέρασε Πολλούς καρπούς ερώτων Αυτός Όπου ετρίφησε Απάνω εις πορφύρας Ο χαϊδεμένος εραστής Σοφής αυτοκρατήρας Που μέσα και εις οδαλισκών Οντάδες εκεμήθη, Και είχε για προσκέφαλο Της αιδίν τα στήθη τέλος Να ελθεί και μέχρι Αθηνών Ελπίσων. Ό,τι θα ευρύ εκείνες τας κυρίας που τους θεούς κατέβαζαν από τον ουρανών και οι θεοί εφαίνοντο υπό μορφάς μυρίας. Με άλλους λόγους σήκωναν τον κόσμο στο ποδάρι ω κύκνοι, ταύροι, άνθρωποι και κάποτε γαιδάρι Ήλθε λοιπόν στο άστη και τούτο το τσανάκι προς σκάνδαλον της Αρετής και του πατρός Μακράκη. Αλλόμως, μόλις έφτασε και μόλις επταρνίστη με την κυρία Ριαρό αμέσως εγνωρίστη. Και τούτο ή το εύκολον, καθώς ον το ξένος και ξένοι στην πρωτεύουσα αυτήν των Αθηνών και δίχως να κατάγονται από μεσή του γένος γνωρίζονται ευκολότερον και των Ιθαγενών Αυτός ο νόμος πάντοτε την φύση μας διέπει το ξένο πράγμα πιο καλά καθένας να το βλέπει και αν αυτών των πειρασμών οι άνθρωποι δεν είχουν εξ ηλικίας νεαράς, εξ ονείχων, η γη αυτή παράδεισος θα είτο ευτυχίας και δίκη δεν θα είχαμεν ποτέ περιμηχίες Ιαρώ, την άφηξη του ξένου Αναγγέλη Προς την κυρία Νέψιλον Και εκείνη προς την ψη Με τα σπουδείς μηνύματα Η μια στην άλλη στέλη Και φλιαρία ήρχισε Περι αυτού κομψή Καλέ, αλήθεια έφτασε Ο δόν Ζουάν εκείνο, Και δεν μου είπε τίποτε Ο άνδρας μου το κτίνος Ο Κελμπονέρα Ο Κελμπονέρα Ο ευτυχής ημέρα Καλέ Μα ποιος επίστευε να έλθει και εδώ πέρα. Και είναι, λέγουν κυρίω γερό και μεστομένος και όπερ σπουδαιότερον, αλλόθρησκος και ξένος. Αυτά και άλλα έλεγον ε υψηλές κυρίες, και συζητήσεις δι' εγίνοντο ε γίνοντο μυρίες. Είδα κυρία Μιχαλού, η πανταχού παρούσα, την άφηξη του δον Ζουάν με τα χαράς μαθούσα, συνομιλίας έκαμνε πολλάς και ιδιαίτερα. Έντο του δωματίου της, επτάκης της ημέρας, με κάποιον υπολοχαγόν του πυροβολικού, παρόντου του συζύγου της, ανδρός σημαντικού, σαν τι κορδέλε και φτερά χρωματιστά θα βάλει στη μέση της, στο στήθος της, στα πόδια, στο κεφάλι. Ο Δον Ζουάν εθαύμαζε του κέκροπο στην χώραν. Κι άλλους νέους έρωτας εζήτη ο καημένος, διότι δίχως έρωτα δεν έζει ούτε ώραν. Με κάποιαν ήθελε να είναι μπερδεμένο. Και μόσε κι ανέκαμε η ένα κι άλλο μέρο, ακόμη το πονέβρισκε στο δον έρο. Ακόμα η καρδία του αισθήματα εχώρη, και όπου του ετύχαινε κανένα μισοφόρη, ευθύ κατεφλογίζε το ασελιέ του χείλο, και από πίσω έτρεχε σαν πεινασμένο σκύλο. Διόλα καίον κεραυνός, διόλα. Τρικημία, και μέσα από το δίκτυ του δεν γλίτωνε καμία. Μας όπιαν και ανέριχνε το μάτι του ο ξένος και ανήπανδρος ελέγετο η χείρα η παρθένος ο και αλίμωναν. Με τα εννέα μήνας κλινήρις θα κατέκυτο με το και ο Καρδία πάντοτε θερμή και πάντοτε σκυρτώσα. Παν απολάψασα καλόν και επιθυμούσα τόσα. Πλασμένη διαναγαπά στου βίου τον αγώνα και να ροφά την ειδονήν στα αγώνα προ τα αγώνα. Πόλε <Τολλές> αγάπε πλάνε, γνώρισα στ' αλήθεια Μα δίχω ένα βάκρι, ζευγίσα μια βραδιά. Παρούσα την αγάπη, πάντα μια συνήθεια. Που δεν πληγώνει, όπω λένε την καρδιά. Γυναίκα μόνον ήθελε στον κόσμο εδώ κάτω. Γυναίκα ονειρεύεται και όταν εκτιμά Γυναίκας εφαντάζετο και όταν εγρηγόρη και τον πρωτόπλαστον Αδάμ πολλάκης εσυγχώρη διότι τον κατάφερε το γυναικείον φίλον να δοκιμάσει και αυτός της γνώσεως των ξύλων. Ό,τι κακόν προήρχετο εκ των θηλαίων μόνον από τις πρώτης πλάσεως, από τον πρώτων χρόνων αυτός το έβρισκε καλόν την θέσιν και την φύσιν χωρί καθόλων των καιρών να μεταβάλει κρίσιν εγέλαδε των αγαθών ανθρώπων τυμωρίαν, των Άγιον Αντώνιαν και την Λυπήν Χωρίαν, όπου ενώ τους πείραζαν οι μαύροι σατανάδες με γυναικεία πρόσωπα και χίλιε δυο γλυκάδε, εκείνοι τα ενόμιζαν αυτά ως οπτασίες και απέφευγαν τον πειρασμόν με τα ψυχρολουσίες. Ενώ αυτός, ο Βανζουάν, στη θέση τον ανήτο και με εμφανίσεις θηλυκού διαβόλου ενοχλήτο, τρεχάτος θα τον έστρωνε το κυνήγι. Κι αν κάτω εις τάρταρα, ο δαίμον τον οδήγη. Προς πάν μυθήλη, έτρεφε απέχθιαν και μείνην, Κι οτέμεν μεν εφαντάζετο πως βλέπει με το νου Του αιμνίστου Ιακώβ την κλίμακα εκείνην Από τις γης το άπειρον να φθάνει του ρανού, και απ' εκεί κατέβαιναν συμπλέγματα χαρίτων Γυναίκες όλων των φυλών και των εθνικοτήτων Με νυκτικά ποκάμισα Σαλβάρια και πασούμια και όλε του εφαίνοντο ω αν ραχάτ λουκούμια, άλλοτε πάλι έβλεπε ει των γοργών του στρων Παρθένου λευκοχύτονα, μεταπλεκτών κανίστρων, μαγίσα, νύμφα ποταμών, κυρία Αμαζόνα, και αγεράκι μαλακό εφίσα γάλια γάλια και των Παρθένων του λευκού εσύ κονεχιτόνα, και τότε πια του φουκαρά. Του έπεφταν τα σάλια. Κι δου, ο έρο ήρχετο με στέφανον ως στέμα, Με την φαρέτραν την γνωστήν και φλογοβόλων βλέμμα, Κατόπιν δάλει έρωτες, μικρότεροι εκείνο, Οι πάντες καταπόρφυροι εξαθανά του ήνο, Εμάστιζον κανχάζοντες στεφανωμένου ύπους Και με αυτούς εχάνοντο η σάντρα. Κι Αντίχουν δε με άσματα κοιλάδε και λιμώνες. Κι άλλοι παλινήρχοντο Πηδώντες με το λίγον, Γλυκύλαλοι τον έρωτα Εξήμνουνε οι Και παραδίσια πτηνά Με τα χρυσόν πτερίγον. Τι αυτά ονειρεύετο Νυχθημερών ο τάλλας, και Κι είνιγε προς το κενόν Φρενήρης τας αγκάλας. Αλλά Αλλόμως, όταν έβλεπε Πως όλα είναι πλάνη και τίποτε πραγματικόν στα χέρια του δεν πιάνει, τον εξημένων του φρενών η μέθη και γύρευε τα ορατά με πυρωμένο μάτι, ως πράγμα δε ηριαρό ευρέθη, γυναίκα με τα όλα της και ζωντανό κομμάτι. Με μάτια φλογισμένα, στέκομαι μπροστά σου και πάντα τραγουδάω με καημό κρυφό τι να την κάνω τη ζωή χωρίς εσένα, Χωρί της όμορφης φωνής σου το σκοπό, χωρίς να ακούω δυο χιλάκια αγαπημένα, να μου κομμάζουν νύχτα μέρα σ' αγαπώ. Τι να την κάνω τη ζωή... Η Ριαρώ ο ξένος τη γυρεύει και άρχισε να του γελά και να του χωρατεύει. Η το κυρία έμπειρος εις αυτά, και η δήμων εκτός δε τούτου αγαθή και σφόδρα ελέημων και πάντοτε προσπάθησε τι αυτή να φανεί δεν ήθελε προσχάρην χάριν της κανένας να πονεί ο σύζυγός της έλειπε μα και παρόν ανήτω αυτό δεν θα υλάτωνε της ριαρό των ζήλων και ίσως μάλιστα κι αυτός θα κατευχαριστεί το γνωρίζων νέων άνθρωπων γνωρίζων νέων φίλων δεν έπαβεν η ριαρώ, να ελέγει ακόμα και ο προσφυλή τη σύζυγο με ανοιχτό το στόμα, υφίστατο τα τόσα τη ελέγει ανωδίνω, και στον τον κόσμο μηδιών εφαίνεται και χαίρον, διότι προπολού καιρού εγνώριζε κι εκείνο πω είναι η κυρία του αρχών φιλελευθέρων. Πράο, γλυκής, μιλήχιος, και προ αυτού του σκύλου, δεχόμενο με τα χαρά τη ριαρό του φίλου, μη οργιζόμενος ποτέ, ποτέ χωλήν και τέλο πάντων σύζυγος εκ των πολλών εκείνων που οι γυναίκες τον συγνά τους βάζουν στο ζεμπίλι και τους κρεμούν ψηλά-ψηλά να μην τους φάνει ψήλοι. Αλλά δεν είχε και καιρόν αυτός ο νοικοκύρης να υποπτεύει αυστηρός τα πράξεις της κυράς καθώς ον ήτο άνθρωπος αξιωμάτων πλήρης και υποθέσεις έλεγε πως είχε σοβαράς και δημοσίαμεν αυτός, εκείνη δε κατοίκον, ετέλει έκαστος πιστός το εαυτού καθήκον. Και τώρα εταξίδευεν ανά την εσπερίαν. Αφήσας την συμβίαν του, του οίκου του κυρίαν, και αφού μακράν τη έμεινε περίπου δύο μήνας, ένα εσπέρας έξαυνα, εφάνιστα Αθήνας. Φθάνει λοιπόν στο σπίτι του με χαίρου σαν ψυχήν, Ελπίζον πω εγκάρδιον θα έβρει υποδοχή, αλλά η κυρία Ριαρό δεν είναι πουθενά. Και ο σύζυγος το βλέμμα του εδώ και εκεί πλανά. Πηγαίνει στον κοιτόνα τη, ο οειμένα βρίσκει την πόρτα ασφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα. Κτυπά με φόβο. Τίποτα. Βαθία σιωπή. Και απ' έξω στέκει σαν χαζό, δεν ξέρει τι να πει. Εκτύπησε και δεύτερον, εκτύπησε και τρίτον, κανένα δεν τον ήκουε, αλέπειτα σκεφτείς πως πάλιν στα ελαίη η θα ή στην βιβλιοθήκη του επίγευαρευθείς. Εκεί δε μόνος έψαλε πολλά καθεαυτόν και κράξας των νεότερων εκ των υπηρετών αμέσως του εζήτησε μικράς πληροφορίες περί των θεραπώντων του καθώς και της κυρίας. Ο δε θεράπων ήρχε να του χαμογελά και τον επληροφόρησε πως πέρασαν καλά πως η κυρία ριαρο καθόλα υγιένη, και τώρα στον κοιτώνα της ευρίσκεται κλεισμένη. Παρήγγιλε δε εις αυτόν και εί την κουβερνάντα να απαγορεύσουν αυστηρός την είσοδον προς πάντα, διότι έχει κάτι τι με κάποιον να μιλήσει και δι' αυτό εφρόντισε την πόρτα της να κλείσει. Και ο σύζυγος εκούνησε ενώ λίγο το κεφάλι και είπε από μέσα του, ποιο κάποιο ήρθε πάλι. Αλλά όμω δεν ευράδινε να συστηθεί στον ξένον, και ευχαριστήθη μάλιστα από την γνωριμίαν. Από αυτά η ριαρό τον είχε μαθημένο, και δεν του άφηναν θαρώ εντύπωση καμία. Κάνω, ζωή, ασένα, μιμουρές, θα αγελούν, αδικάσου, μες, φόρου, και νυν με ύφο έξαλων και μυθιστορικών εις μέρος θα σας φέρομεν πολύ ρομαντικόν. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.